Vai, esse é o DJ CK, hein? produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, ah. oh, é o oh. Bingo. Oh, na na na. Na na na. Oh, na na na a maioria das amigas da minha ex-namorada. Querendo... Na na na. na, na, na. Εμένα με λυπεί η αντίληψη τη αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έρχεται και πανηγυρίζει και λέει: Να, να, να, θα έχουμε μεγάλη ύφεση. Είδατε, εμεί έχουμε δίκιο, θα έχουμε μεγάλη ύφεση. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έτσι έχει αντιληφθεί του πανηγυρισμού τη αντιπολίτευση. Με τον Ανανά, το βάλαμε λοιπόν αυτό, τον Άννανα τη Ντόρα. τον Άννανα που κάνει θράψη στο TikTok, σε αυτή την εφαρμογή των νέων και όσων αισθάνονται νέοι, με διάφορε παλαβομάρες και άλλα πολλά εκεί μέσα. Παίζει πολύ αυτό το τραγουδάκι. Είπαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, αφού έχουμε τον ανάνα έτοιμο, στρωμένο έδαφο. Το έχουμε πει άλλε φορέ, δουλεύουν για μα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 και με, ποιο, με πόσο ωραίο τρόπο τα εκφράζουν όλα αυτά τα πράγματα τα οικονομικά ε, ξεκίνησε από την αρχή της καραντίνας και φτάνει μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα είναι και η επιπτώση στην Ελλάδα, ναι, απλά στην Ελλάδα θα παραμείνουμε σε θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Σας προειδεάζω ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η οικονομία θα κινημανθεί ωριακά στο μηδέν, Μάλιστα. λίγο πάνω από το μηδέν, όταν η Ευρώπη θα είναι περίπου Αυτό είναι, είναι η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 η οποία εκτιμώ ότι uma θα que από 10 e aos foi que disse para tu me que αυτός είναι ο Μητροπολίτης Πειραιά, εδώ ο ντόπιος, που λέγεται το Θεό και ότι ο Θεός δεν μπορεί να προσδώσει θάνατο, γιατί είναι δημιουργός στη ζωή, όμως το θάνατο ποιος τον προσδίδει τελικά,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 ο Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ μιλάει για τη Θεία Κοινωνία και δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες και κυρίως διηγήσεις προσωπικής ζωής. Αλλά εμείς έχουμε την εμπειρία της χάριτος. Είναι δυνατόν ο Θεός, ο δημιουργός της ζωής να, να, να προσδώσει θάνατον. Επομένως δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Αποτελεί παραβίαση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 Não me chome tu é, mata um cate, só E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Naná, oh na na, maioria das amigas da minha ex-mina tão querida. Das amigas da minha Ismina, louca e doida querendo segurou, segurou?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 Εδώ έχουμε ιστορικές αναδρομές Μιλάει για τα φιλιατρά, τον πύργο, τον ορχομενό Τα χρόνια που εδώ είχαμε τους ναζί Τους 40-44 ε, Και με την παρέμβαση της Θεοτόκου Όπως λέει η Μητροπολίτης, Σώθηκαν αυτές οι περιοχές Η Θεοτόκος γιατί δεν παρενεύει στο δίστομο γιατί δεν παρνεύει στα καλάβριτα, στο κομμένο τη Άρτα, το Βιάνο κάτω στην Κρήτη, Γιατί είχε επιλεκτική παρέμβαση η Θεοτόκος, σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση του Μητροπολίτου πήρε ω έσωσε τα φιλιατρά. Τι παίζει με τα φιλιατρά, τον πύργο και τον ερχομένο τη άλλε περιοχέ. Στην Κεσαριανή, επίση, θα μπορούσε να πάει η Θεοτόκο, ιερό τόπο μαρτυρίου και εκεί. Τα βίνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε τον κύριο Τελοπών. Μη διακόπτεται τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εργάζομαι. Δεν είμαι επαπαροχηπίσης σε κάθε κόμμα να αλλάζω κάθε εβδομάδα. Πολύ σωστά τα λέω τελωπών. Ε, δεν αλλάζει κόμματα κάθε εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν αυτό που καταγγέλει. Δούλεψα για τον Ανδρέα Πανδρέου και για την αλλαγή που όλοι οραματιζόμασταν. Δεν ξέρω που υπήρχαν κάποιοι από το Πασόκ. <Τι> Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο, γιατί το άδικο το θέλει ο Θεός, okay. το επαναλαμβάνω και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπωση, θα φύγω τελευταίως από το κόμπα. Oh, nah, nah, nah. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές του, είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Oh, nah, nah, nah. Δεν είμαι επαπαροχή υπηρεσία σε κάθε κόμμα να αλλάζω κάθε εβδομάδα.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 Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σα και θέλετε να την οξύνετε, και να μην ξεχνάτε τίποτα, μνημονικών. <Η Πιπνίκρυξ> μνημονικών. Οι μησίκρυξαν, μησίκρυξαν. <Η Πεστίξει> Αυτή την περίοδο εγώ έχω να δουλέψω δύο μήνε. Πώ θα ζήσω εγώ, Ο αγαπημένο μα πρόεδρο εδώ, Βασίλη Λεβέντη, με το δράμα του.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 Ο Νίκος ο Παπάς, ο Νίκος ο παπάς, είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το think tank, ο ίδιος ο Παπάς, είναι ο, το η δεξαμενή σκέψεις του. ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσει που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δεν είναι ιδιωτικοποιήσει. Μισό σε το λέμε ιδιωτικοποιήσεις, πάντω όταν πρόκειται ειδικά για συμφωνίες με κρατικές εταιρείε άλλων κρατών με τα οποία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να συνεργαστεί. Και μιλάω και για την περίπτωση του λιμανιού και για την περίπτωση των αεροδρομίων στα οποία είναι η Θάπορτο που υπάρχει και εκεί συμμετοχή του Γερμανικού Δημοσίου. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγ τα 14 αεροδρόμια της Φράπορτ και το τι γίνεται με την Κόσκο στο λιμάνι τότε τα έλεγε ιδιωτικοποίησεις όταν ήρθε στην κυβέρνηση ξεπούλησε τα 14 αεροδρόμια και συνέχισε ό,τι γίνεται με την Κόσκο στο λιμάνι όλο αυτό δεν ήταν ιδιωτικοποίησεις ήταν διακρατικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας, Κίνας, Ελλάδας Όμω, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν ιδιωτικοποίησεις και ο Σταθάκης και ο Σπύρτζης στη Βουλή μιλούσαν για ιδιωτικοποίησεις. Η κυβέρνηση κληρονόμησε δύο ενεξελίξεις ιδιωτικοποίησεις Μη το μη τα λέμε ιδιωτικοποίησεις των αεροδρομίων και του λιμανιό του Πειραιά Και είπαμε ότι εμείς φωνάμε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 να ερμηνεύσει και να εξηγήσει το φαινόμενο. Δεν έχει κέφτια κανεί, οπότε πάμε στα υπόλοιπα. Το πέταξε το φουντούκι του συνάδελφο σήμερα το πρωί. Νομίζω στην ΕΡΤ βγήκε. Μπογδάνο Κωνσταντίνο έκανε το συγκερασμό που δεν έπρεπε να κάνει κανεί. Τώρα, Βαμα Χριστόπουλε, στο, στο σπίτι τώρα. των κρεμασμένων Αφήσετε δεν μιλάνε. Δεν έχω καταρχήν με τους Μέσα σε 1,5 μήνα, μήνα, μήνα κορονοϊού είχαμε σχεδόν λιγότερε απώλειε από όσε είχατε μέσα σε 2 ώρε το μάτι.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 Στου νεκρούς πάντα σε σχέση με του άλλου, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ακολουθεί ακροδεξιά χιδεότητα για μαρφίν από το Μάκη Βορίδη. Αν μην ξεχνάμε ότι αυτό το έγκλημα έχει μία συγκεκριμένη ταυτότητα. Τι θα σου πει αυτό, Τι θα σου πει αυτό, Τι θα σου πει. Τι θα σου πει αυτό, Τι θα αυτό, οι άνθρωποι σου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 Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά τους και με την Μαρφίν ε, και με διάφορες αφορμές αυτό αναδεικνύεται συνεχώς. Όσοι κινούνται αντίθετα με τα συμφέροντα που αυτοί ξερογλύφουν και υπηρετούν σε γη σουφάκια. Αυτούς έχουν στο στόχαστρο, θα χρησιμοποιήσουν τον όποιο νεκρό για να χτυπήσουν το όποιο κίνημα πάει να δημιουργηθεί ή υπάρχει ή σκέφτεται, τον όποιον άνθρωπο σκέφτεται να κινηθεί.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 Υπότιτλοι Αναμένη σου ζωή, το σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, τ' όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου,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 Όχι για να είσαι εκεί φίνα, όπω είναι πολλοί από αυτού που κουνάνε το δάχτυλο πάνω στι ανάγκε του λαού και η μόνη σχέση, η μόνη σου σχέση με αυτέ τι ανάγκε να είναι μόνο το δικό σου όφελο από το εμπόριο και το ξεπούλημά του. Ε, ο κύριο Τελοπών μα έκανε τη χάρη χθε να. Χθε προχθέ να ξέρω πότε να γίνει, να αναφερθεί στην ελληνοφρένια. Αλλά όταν με σκουπίδια, πραγματικά σκουπίδια, όπω αυτά του ράδιο ξεφύλα, τα γνωστά πεδάκια και δεν αναφέρωμε στα άλλα τα. τα... Κομμουνιστό φρεβάνα αφρέ... φρενολαβή, τον το Ελληνοφρένεια. Αυτοί είναι κομμουνιστό Και οι δυο του. Έτσι, και οι δυο. Ξέρουν αυτοί γιατί λέω και οι δυο. Και, και οι δυο. δυο. Σαν του σκιώτε τους του. Έτσι, κομμουνιστό Και οι δυο. Όλοι με ασχολούνται με εμένα. Καλή μηχάναμε, <laughs> Τέτοιο μπουμπού και δεν υπάρχει περίπτωση.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 Το ακροδεξιό σκυλολόγιο γενικώ. Όλοι αυτοί δεν πρόκειται να χωρέσουν ποτέ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 2, 11, 10, 80, 80, 80. Σα καλούμε να πάρετε τηλέφωνο, πείτε και τα δικά σα. RadioPapakiParaPolitica.gr είναι το mail του σταθμού. Ε, παρακολουθούμε ό,τι γράφεται εδώ αυτή την ώρα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr ναι, είναι το επίσημο site και μα ακούτε τώρα, live μετά, ηχογραφημένου. Και στο YouTube είμαστε στο Official. Από κάτω έχει και διάλογο, ε, κάντε και μια εγγραφή, δεν στοιχίζει τίποτα. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις ναι. Παραπολιτικά ναι. Ε, πείτε στον κύριο που μιλάει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο. Είναι ο κύριο Καλαμούκη ή ο άλλο. Πείτε στο φήμιο ότι να του πάρει στο σπίτι του. Έχει πάρει στο σπίτι κανένα δυο. Α, Α, Α, αλλά επειδή είναι λίγο ξαναμένοι, θέλετε να περάσετε καμιά βόλτα να σα τακτοποιήσουν. Όχι, να τακτοποιήσουν πρώτα εσένα και τη μόνα σου. Εμένα μα έχουν τακτοποιήσει, αλλά θέλουμε λίγο και ένα έτσι λίγο πιο. Θα θέλανε κάτι, θα θέλανε να πω ένα σωματάκι λίγο πιο συντηρητικό. Θέλουν και μια συντηρητικά. Θα θέλατε μια ρατσίστρια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 Σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα. Ήταν ο, του... ο Κυριάκο, το ξέρω. Γενικά Κωνσταντίνο... το με λίγα λόγια. Ε, εκεί το πάει. Ακριβώ. Αν λεπτά τώρα, η ερώτηση μου θέλω να το κάνει έρευνα. Αν πήγε ο Κωνσταντίνο Μισοτάκη, θα σε καταφέρει να εμφανίζει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμου. Ποιο είναι πιο δυνατό, ο κούλη ή ο Κωνσταντίνω. Ε, ναι, θα αποδείχν τώρα στο τέλο. <laughs> λοιπόν, πραγματικά ήθελα να σε ακούσω. Να και θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση γιατί πραγματικά ταυμάζω θα και μου αρέσετε, αλλά επειδή είμαστε από τη γενιά που ψάχναμε να βρούμε ακόμα και του καλλιτέχνε σύρωε. Θα σα θεωρώ έτσι. Μόνο μια απόρια και δεν είναι καυστικότερα αυτό πρωτά. Στο Sky γιατί πήγατε και δουλέψατε. Στο Sky? Γιατί πήγατε και δουλέψατε. Όλα τα φεντικά sky είναι sky ίδια. Τι σημασία έχει που και πώς. Σημασία έχει να εκπέμπουμε. Τώρα, τώρα μου το δικαιολογείς καλύτερα. Σημασία να έχει, έχει να έχουμε φωνή. Ποιος θα έχει τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς τα έχουμε. Αυτοί τα έχουν. Καλημέρα, Ποστόλη μου. Τι κάνει. Α, καλά. Σίγουρα καλά, με όλα Α, αυτά που γίνονται. Καλά είμαι, ναι. Τι έχει γίνει με αυτό το σκάιρ. Τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να χωνεύσει ακόμα ότι βγήκαμε στου δρόμου και ότι θα ήμασταν συντεταγμένοι. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να το καταπιεχτεί αυτό, δεν το περίμενε. <laughs> Όχι, σα είχε για πιο μπάχαλου, τύπου ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> τύπου ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Δεν μου λε και ο Μπογδάνο να τζει με όλου του άλλου. Αν μη μου λε έτσι, έφαγα μια τυρόπιτα. <laughs> <laughs> είμαι ωριακά. <laughs> μου είχε ανέβει <μουλίτσα>. Θε τώρα. <χι> ε, δεν λέγεται. Ναι, αλλά είναι στο σταθμό σου. Στο Τι δικό μου, θέλεις? έχω εγώ στο σταθμό. <χι> Βράει παράθυμα. Όχι, όχι, λάθο. θα παραπολιτικά δεν βλέπω. διαλέγω εγώ. Ποιο αν είναι εδώ μέσα. Να πει, έχει εδώ μέσα διάφορα. Πάει να πει ότι σ' αρέσουν όλε οι φάτσε που βλέπει εδώ μέσα, όλα τα μούτρα. Έλαβουν, δεν έχει χιλιάδε κόρε για αποστολή. Και στο λεωφορείο το αστικό, μπαίνει μέσα. Ξέρει αν έχει μέσα ρουφιάνο, ανώμαλο, εφαψία. Έλαβουν, ντου. Γομενάρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το διαλέγει. ότι έχει εκεί μέσα. Ότι αυτό έχει Ε, ναι, Εσύ μια θέση θε για να πά Σωστό και αυτό. Ναι. Ναι. Ναι, και ε, νέα κυραλυφή. Ναι, εγώ ίδια είμαι. Ποιο είναι, ε? Ωραία, ακούω νέα κυραλυφή. Χριστό επιστολικόν την αλήβη και περνάει γνώση στο, στο δέρμα σου κατευθείαν. Α, ωραίο. Μπορεί να, μπορεί να έχει απειλή για το ταχυδρομείο, ρε φίλε. Ναι, ναι, σωστό. Πώς θα παίξεις τι επιστολέ. Σωστό.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 Μαρέβα ή το λες έτσι. Κοίταξε να δεις. Ε, για τη Μαρέβα δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί όπως σου είχε πει και ο Άδωνης, είναι πολύ πρόστιχο αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι πρόστιχο, είναι πρόστιχο. Αλλά είμαστε και ωραίοι εμείς οι πρόστιχοι, έτσι να το πούμε και αυτό. Είμαστε έμερα κλείδες. Ναι. Βάι, έτσι είναι ο DJ Na na na, na na να, oh na na na, a maioria das amigas da minha esminda, querendo. Na να, na, na na oh na na na, olha as amigas da minha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 Είναι δημοκρα... μας αρέσει η δημοκρατία για να μπορεί ο κύριος Λιμποριάς να εκφράζει το τυφλό του Μίσου κατά της αλλά καταλαβαίνουμε περί τους πρόκειται. Δεν μιλάμε περί αγωνίας του καλλιτεχνικού Όλα. κόσμου, μιλάμε ε, για το τυφλό Μίσου στην κυβέρνηση. Δεν έχει αγωνία ο Φίβος Δηλυβοριάς που είναι όλη μέρα με τους μουσικούς που είναι ο μουσικός ο ίδιος και μιλάει μόνο με αυτού, και ένας από τους αξιολογότερους εκπροσώπους των μουσικών, τραγουδοποιών, τραγουδιστών και διανοουμένων γιατί δεν είναι ένας απλός τραγουδοποιό, αυτό ενοχλεί είναι η κλασική το κλασικό μίσος που έχει η δεξιά σε αυτόν τον τόπο για τους καλλιτέχνες γιατί ποτέ δεν ήταν μαζί τους, κάποιοι ελάχιστοι ήτανε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 Πέντε φορέ έχετε μιλήσει για το, το Δελυβοριά ναι. σήμερα. Ναι. Για το Φίβο. Μα... Θα μπορούσε μα... να μην αυτό που είναι θα μου το παγορεύσει. Όχι, καθόλου. Αν μα ζητήσει όμω να παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Εγώ ξηγά το να αποφύγω, Όχι, λέω. Ναι, αν και ζητήσει να παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Θα το θέλω πολύ να παρεύει και να τον ρωτήσω τι όνειρο είδε αυτή τη φορά. Γιατί την πρώτη φορά λέει και όνειρο, δεν ξέρω να θυμάστε. <Διο> ναι. Δύο τεράστιου ε, ναι. γενετή αδένε πάνω από την πόλη. Αυτά να μείνει στην κομμάτια. Εντάξει, πάμε. θεοποιήσαμε κάποτε σανιάτα μα ανθρώπου που μέσα στην κρίση έδειξαν ο καθένα τι πραγματικά ήταν, κύριε Παυλόπουλε Έδειξε, ο καθένα τι πραγματικά ήταν. Αν υπάρχουν απλήσει, σα παρακαλώ και θα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην τροϊκα. Αυτέ ήταν αποφάσει δικέ μου. Έντυψ ο καθένα την πραγματικά ήταν.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 Ναι. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Το βρήκαμε και το Μέγκα, έτσι. Ωραίο είναι. Μπράβο, τι μου το λέτε. Να σα ρωτήσω κάτι: παραπολιτικά και Μέγκα είναι του ιδιοκτήτη, επιχειρηματία. Από ό,τι ξέρω, όχι. Α, εγώ γιατί έχω ακούσει ότι. Ε, Κι εγώ έχω ακούσει, αλλά από ό,τι ξέρω, ε, το Μέγκα είναι του μαρινάκι, τα παραπολιτικά είναι του κουρτάκι. Το κουρτάκι ήξερα, όχι με τα κρασιά, έτσι. Όχι με τα κρασιά, όχι με τα <laughs> κρασιά. <laughs> λε. Ναι. Δεν έχω ρωτήσει. Ξέρω εγώ, λε να έχει καμιά τέτοια. Όχι τα κρασιά, όχι, ναι. Λες, να Κάμια ρετσίνα, θα ρωτήσω, δεν ξέρω. Ρε, αυτό που είπε τώρα μόλις που στην εκπομπή, τώρα. Να στον δρόμο και να τον άνθρωπο και να σου λέει, Ξέρεις κάτι, τώρα υπάρχει Ότι υπάρχει κράτος. Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει κράτο και το εμείς, να πει. Μπράβο. Υπάρχει που, που μας, ε, συντηρεί τα τελευταία χρόνια. Δεν πολύ αυτό που ο ε, τσάκωνος, α, πάει ο τσάκωνος, τώρα, που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 Βλέπουμε αυτοί πράγματα και να ιδρύατε μαλλίε. Τα λένε αυτά οι άφε, είχε η άφηση. Εντάξει, δεν πειράζει, περαστικά φέτο. Ναι. Συγγνώμη που ενοχλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. ενοχλείται ελαφρώ, αλλά τέλο πάντων είχαμε και άλλε δουλειέ να κάνουμε. Δεν ήταν ώρα να ακούσουμε εσά. Τι θέλετε. Να σε καλά, πώ το Να σε καλά. Πε μου, τι θε. Τίποτα, Μαχ, τίποτα. Έλα, τίποτα, δεν πειράζει, δεν το εννοώ. Να σε καλά, πώ άκουσε. Καλά. Ναι. Ε, χαίρετε, ήταν παραπολιτικά. Ναι, ναι. Πού μπορώ να ακούσω αλλού αυτό το πρόγραμμα. Στο site ελληνοφρένια.gr. Ε? Το site μα λέω ελληνοφρένια.gr. Έχει αυτό το πρόγραμμα ναι, το έκτακτο, το εξαιρετικό. Σα ακούω από το διαδίκτυο. Μπράβο και στο YouTube, ελληνοφρένια official. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά επειδή μου κάνει διακοπέ συνέχεια, δεν μπορώ να. Εδώ σε βόλο τον υπέ, δεν έχει κάτι που να κάνει να μετακομίσει. Πετάδοση. Στο βόλο, ε. Δεν βλέπω κάτι. Έχω λάρισα. Μήπω πιάνει στο TRT 95,1. Το πιάνει μόνο εκεί πέρα, εγώ το TRT δεν μπορώ να πιάσω. Ναι, ότι εκεί το πιάνει, το πιάνει. Ναι, τι να σα πω τώρα, δεν έχω κάτι ε, άλλο. Έχω στερέψει. Εσεί είστε οι πάντε στο σταθμό ή είσαστε από τα παιδιά που εκπέμπεται. Αυτή Είμαι από τα παιδιά που εκπέμπεται. Α, ήθελα να ρωτήσω κάτι τι? για το Δημήτρη που ήταν στο Sky. Όχι στο Sky. Oh. Το. Έλα. Πόσο λένε, αυτό. γάμο το. Open. Αχ, μην με δούλευε κι εσύ τώρα και μου κόβει. Δεν σε κόβω, βοηθάω. Μέγκα. Ε, όχι στο Μέγκα, στο άλλο που είναι ένα κολο. Πόσο το πω τώρα. Στο ρεαλ. Στο ρεαλ, το Δημήτρη ο... που σκοτώσα. Και... Το... Ο το Δημήτρη ο, ο Παναγούλη. Θυμηθείτε ποιε που είναι. Τι σκοτώσανε. Τον Παναγούλη τον αλέκο, δεν σκοτώσανε. Τι σχέση έχει ο ένα με τον άλλον. Εσύ ποιο είσαι τώρα. Απ' τα παιδιά που εκπέμπεται. Ποιο είναι από τα που εκπέμπεται. Ο Αποστόλη. Σε ευχαριστώ από όλη σε ευχαριστώ. Γιατί μου, γεια. Έλα, τώρα την αγώνα, συγκινούμε εύκολα. Να σε καλά. Να πόσο γρονίσερε. 77. Καλάνε. Και κάτι άλλο, αν χρειαστεί να σε εσάς, θα κάνουν αυτό να το κάνω σε μένα. Αν χρειαστεί. Αν κάνω να σα κάνουν κακό σα να το κάνουν σε μένα. Ναι. Γιατί καλέ, γιατί να το κάνουμε σε εσά. Γιατί σου να ξέρει πολύ. Αν δεν βρετή, τι είναι αυτά που λέει καμάρε. Τέλο μα δουλειά σου. Έλα, να είσαι καλά. Αυτό είναι το Μπελατσάου στα τουρκικά από το συγκρότημα Group Yorum yeah. ε, ε, από χτες τρινή και τον τρίτο νεκρό. Συγκρότημα στην Τουρκία που έχει τρεις νεκρούς είναι ο Ιμπραήμ Κότσεκ χτες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 Από Βέλγιο, ξέρετε εσύ. Από ε, Γάνδη. Μου φέρθηκε Γάνδη που λέμε. Ε. Μου πέταξε το Γάνδη και ξεκινήσαμε να τσοκωνόμαστε, ξέρω εγώ. Να. Ακριβώ, ακριβώ. Πέτυχατε ένα απόσπασμα χθε τη συνέντευξη τη Κωσιόνι με το Ρουβά, ξέρει, με τι φράουλε. Με τι φράουλε, ναι. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου το συνδυάσει αυτό μαζί με εκείνη την παλιά το απόσπασμα που είναι ο Ευαγγελάτο. Με, με τη ΣΤΑΗ. Με ναι. Θα περάσει από εδώ κακαονά και θα τον παίξω κι εγώ. Φτιάξα αυτά όλα μαζί μια ώρα να τσ είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Καβλά. Μια φράουλα γιατί ναι, είναι έτοιμες. Εντάξει δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμες αλλά από χρώμα είναι πολύ καλές. Ωραία να μου δώσεις να με κεράσεις. Καλά θα γίνει χαμός. Έλα. Θα γυρίσεις <itchy and> από εδώ. <warming> <δω>. <offen> Λεστά απλή! Ένα Α! Θα τον παίξω κι εγώ! Θα πρέπει να μου πείτε, σε τι ακριβώς θα υποφεληθώ κι εγώ. Την πλύνουμε μετά να τη φάω. Δεν χρειάζεται πλύση μόνο ξέρεις. Την τρώω έτσι! Τέλεια. Θα μπορείς να είναι λίγο πιο όρημη αλλά... κάυλα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή Δώσε. Από Κίκι, είμαι ό,τι καλύτερο είχες Μαζί με βελόπουλο να πουλάει τις κυραλιφές του Το κίκι τι είναι Το κίκι είναι το, από το ζετέ Του καρβέλα τα κομμάτια Είναι καλό, είναι το μόνο που ακούγεται Οι διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα φίλε και φίλοι με ε, μυϊκούς πόνους Και τα λοιπά είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει Είναι ό,τι καλύτερο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 Οι αυτοκατορικών φίλες και φίλοι Αλλά το κατάλαβες ποτέ γιατί δεν είχες μυαλό Θα με θυμηθείτε Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω Δοκιμάστε το μια βαραγελία για την Παρασκευή. Το βιντεάκι που παίξει από το Μάστερ σε Φωθύμιο. Με το... τις κατίνε αυτέ με τα σαλάμια, ναι. <σχερθύνι> ναι, να με το πογδάνο να λέει το λογίδιό του. Μετά υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει Κύριε σε αυτό ο ακατανόμο, τον μη ξένα από το όνομά του, που κάνει κάτι εκεί, κάτι επιφωνήματα, κάτι τρελά. Βάλτε τον μαζί με το Σεραίο αν μπορεί. Πέτα μου και λίγο άδονη που στο ζητάω πάντα και μου το βάζει. Ναι. για να τελειώσει, θέλω να, άμα γίνεται, να βάλει τον να λέει στα εξηγόρα. Μάθε πάλιτσα. την Κατεβαίνω κάτω στις 3 η ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια και τυριά. Αλλά εδώ είμαστε vegan. Έσγο! Έχω πρόβλημα με τι vegan λεσβείε όταν αυτή τη λεσβιακή βινκανικότητά του θέλουν να την επιβάλλουν δια τη βίας. Πάντα, Λόρτι, Ντέρτι, Βαδόρτι. Αρκούν οι Τοκ -τοκ. Στα εξυγόρια Κολοκύθια τούμπανα Μάθε, μπαλίτσα, λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα στον άρχοντας Ρωτάς τι Σήμερα... έγινε τώρα Αγόρα Μανάρε Μα να μου και... Θέλω μια αφιέρωση για την παρασκευή Έχω μια μαζική έμπνευση Δεν πειράζει Ο Βελοπουλός με φανή δρακοπούλου Απ τη... <συμπνω> Φίμου, τελοπο... Απ' τη ζωή μου η Σαπών Και ε... τελοπούν Απ' τη ζωή μου η Σαπών Τελοπούν Δε σταματάει η ζωή Ποτέ μα ποτέ. Απ' τη ζωή μου ει απ' τον hey. Τελοπών. Έρευνα. Ο πόνο στη μέση. Έρευνα. Τελοπών. Μια και πιάσατε στο MasterChef τι πολιτικέ σα. Σε αυτό είδατε τι πολιτικέ σα Ποιε πολιτικέ τι είχε. Ο Κουτσόπουλο, που είναι καυτό πολύ ωραίο τύπο, δεν την Ρένι, ε, γιατί λέει: Καλά, ρα παιδιά, γιατί η Κυρίθρα δεν είναι vegan. Και του κάνει ο κοντιζά, γιατί και καλά εκμεταλλεύεσαι την εργασία τη μέλη σα. Σε Κουτσόπουλος, Κουτσόπουλο, αυτό είναι καπιταλισμό, δεν είναι veganισμό. Εγώ να πω ότι δεν γνώριζα ότι την Κυρίθρα δεν μπορούν οι vegan και η δεξιτέρευνα να την καταναλώσουν. Ότι είναι εκτό. Μεταλλεύεσαι εργασία. Εκ δεν εργασία, αυτό είναι καπιταλισμό, δεν είναι βγιανισμό. <laughs> δεν είναι βγιανισμό. Μια παραγγελία θέλω. Είναι ή τον ραψοδόφιλόλογο A. Έλληνα, κάπω έτσι λέγεται, μαζί με εκεί η τον ραψοδοφιλολογο ή Γκράνου και Άδων η Γεωργιάδε εκεί μπλέξα. Ή το. Κάπω σου και αδων γεωργιαδη εκει Είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Γνώση ταμπου μποτα δύναμη και δύναμη σκοτώνει. Μα πρέπει να τη βρούμε και να τη πάρουμε μόνη. Δεν υπάρχει σύστημα, αλλιθινά να σε μορφώνει. Τσαβάλουμε βάλουμε. Τους μετανάστες πάνω στα πλοία και θα τους πάμε στη Σουηδία, του Ένω, Σουηδία. στη Δανία, του Ένω, στη Νέα Υόρκη, που είναι Να τους πάμε όλες εκεί έχουμε επιτέλους πάρει απόφαση ότι δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους Ποιους Ο... θέλουμε τους μετανάστες τους οικονομικούς μετανάστες Α... να σε καλά έχει που σε να στη γη, έτοιμο, σύμφωνα με μια μια μίξη και καπιταλισμού μαζί, Φωτιά θα το βάλουμε το ξενοδοχείο <Συκλή> μαζί με αυτούς <Συκλή> μαζί με αυτούς. <Συκλή> Μη βγει κανένας να γίνει πραξικόπημα, στρατός να κυβερνάει και να κρήμισθα να φύγουν με αεροπλάνα. και όλοι κυρπαντελίδες, μαζεμένοι σε βρωμοπόλοι σαν κατσαρίδες. Υπάρχουνε κάτω από αυτές για κάθε που είδες, η παιδιά συνεγγόνια σκλασκάρισμένες βίδες. Και την άλλη με το Βακαλάο που λέει μπουκοβο μπουκοβο, μαζί με τον Βελόπουλο που λέει μπουκομα μπουκομα. Αυτά. Ναι. <στη> Μου, μου δείτε και συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο Το βακαλάο Παρακαλώ πείτε μου τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι, έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο Έξι, έξι, έξι φύλλα ναι. Θα βγαίνω.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 Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι άλλο του άλλο. Α. Δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά; Ναι, ε, σαν το κόκαλο. Ναι; Από τα πλάγια θα κοπεί; Από τα πλάγια, ναι, ναι, oh, το Α. κόκαλο, δεν ακούς το κόκαλο; ε, Να σας πω; Ναι. Τρει ντομάτε. Τρεις ντομάτες. Ναι, κρεμμύδια ναι. Μπαχαρη και μπαχάρι, αναλόγω στα γούστα. Ναι, ναι, και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Μηζέ ματίχα και αλλά τι μαζί. Μαστίχα και άλλα, αλά... όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την αντιμασίσετε. Όταν, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι λέει πρώτα κοπισμένη λέει. Και από κάτω λέγκαρήφα. Ναι, ναι, σε περίπτωση που α πούμε Πέρι. έχει πει για το δεν κάνει να μασάται ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι θα την χτυπήσετε ε, κοπανημένη με... κάτω ότι μαστιχά, να την κομπανήσετε να γίνει λιάτσα και μπουκόφο, μπουκόβο, και μπουκόμα, μπουκόμα, και μπουκόφο, μπουκόβο πέντε λεπτά στο φούρνο πω, ναι. θα τα βάλουμε στο χρεμμή, στο κατσαρόλα ναι τι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα, ναι και να οπωσδήποτε να βάλουμε, τη... α και πιπεριά πιπεριά, οπωσ Τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Αυτό θα καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνιθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνιθο. Λίπατε, δεν το έκανα, θα... και άνιθα λίγο, ε. Mm. Ναι. Και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά, κουκούτσα, Απογειώνει τη γεύση. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, με αφορμή την 9η του Μάη, που είναι το Σάββατο. Της νίκης βα... λαών. Το τραγούδι Θέλω να ζω από του μοντάζ. Έχει ένα στίχο που λέει βέτονικά στο φασισμό, μόνο με τα οδοφράγματα. Βάζει μετά κανένα 2, 3, 5, 10 έτσι μικρέ δηλώσει αυτών των φασιστόμητρων που δικάζονται αυτή την περίοδο τη Χρυσή Αυγή. Μετά βάζει ε, το κομμάτι Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνον, δεν θα πεθάνει μόνο στου τσάκι έτων. Και βάζει δηλώσει από όλου αυτού του δημοκρατικού τόξου που εκφράζουν Φασιστικέ ιδέε τύπου Βελόπουλο, Άδωνη, Βορύδη κλπ. Και κλείνουμε με το, με το στίχο του από το τραγούδι του Ρέσι του Ντάντου για τον κόκκινο στρατό. Mm -hmm. Τα φτιάχνω δικά μου αντάρτεκα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Πρότεινα mm -hmm. χαιρετίσματα από το Βερολίνο. Λέγω μικρά το φασισμό, μα το πεδίο. Τα <φάδουνα> Την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο κερατίνι την αναλαμβάνουμε. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. <Τοχει> Ο αρχηγός ζει το σιάβγι, ζει το κρύπτη. Είμαστε πασίστες, είμαστε και ναζί. Και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε. Για να προστατεύσουν το αίμα τη φυλή μα. Γιατί αυτά τα. Πολύ ναζιστικά εμένα να βρίσκουν κάθε αντίθετο. Η επιβολή του νόμου, όπως ξέρετε, εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Όλοι μιλάνε, λες και αλήθεια είναι δικιά του. Κρατά τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους.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 Για Παρασκευή, σου έχω μια εντολή. Για πε. Παρακαλώ πάρα πολύ τον αγαπητό κύριο Βελόκπουλο να πουλάει εταιρικών. Αλλά αντί για εταιρικών θα λέει μαλλίκο μπούκομα. Και στο τέλο θα βάλει και το πρέσβη που έλεγε στο διάλογο ρεζιλεύετε τον κόσμο. Καθάρματα για τελείωμα. Πώ σου φαίνεται. Νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ, αποστόλη μου. Να σε καλά, φίλε μου, Λατφόρ. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα μόνο μπούκομα. Είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Η γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια, έπαιρνε φάρμακα γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κτλ. Είναι μια χαρά! Πού κόμμα, πού κόμμα! Χρυστός! Πού κόμμα, πού στον τον το τόπο, κατάρματα! Έλα ρε σε ψάχνω τόσες μέρες, να σκόνα αφιερώσεις για πρωτοβαγιά. Λοιπόν, ακούς τρία τραγούδια, μπορείς να μου τα βάλεις στην άλλη παρασκευή El Vals de Lombrero, ο ύμνος της εργατικής τάξης από τους ΚΑΠΕ Working Class Hero από Beatles, λίγα από όλα, από John Lennon, μάλλον όχι από Beatles Μην είμαστε και Βλάκοι, μην τα λέμε αμόρποτα Και Νέα Όχτας και Σαριανής στον τοίχο από Πασκάλι Τερδί <Τι> Working class hero is something to be Ό,τι έχω πάρει από της μάνας μου τα μάτια Σκόνη και στάχτη και ζωή σε δύο κομμάτια working class Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου τον ήχο. Εννέα όγδα τον ήχο. Δεν μου λε, θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι να τα ακούσω την Παρασκευή. Ναι, αμέ, ποιο. Δεύτερη εγώ που μεγαλώνω. Τι είναι αυτό, κρίση τρίτης ηλικία. Όχι καλέ, απ' τα 30 μου τα ακούω. Από τα 30 τα ακού, δεν το ζητάς από τα 30 όμως, τώρα το θες. Τι, Τι λε καλέ που δεν το ζητάω απ' τα 30. Τώρα έρθει η ανάγκη Τι που δε... το χρειάστηκες. Αχαχαχαχα, αχ, το όλοι μου λες τέτοια, <laughs> είμαι 60 χρονών. Νιάτο. Τώρα που έφυγε και επαγόρευσε έτοιμη να τρέξει στα Λιβάδια, ολόγυμνη. Μπα, την καταβρήκα μέσα. Να, μια χαρά. Να και τα καλά του βέβαια. κορονοϊού. Είδε. Mm, mm. mm. Λοιπόν, έγινε. Άδε. Ελατσά. Και να που τα ταξίδια μείναν μόνο όνειρά Και να που οι και τα τραγούδια σώπασαν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 Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω Φταίει η ζωή που είναι μικρή